Αποκαλύπτεται ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση είχαν μια ιδιαίτερα προνομιακή σχέση με τις τράπεζες και δεν είναι τυχαίο, προστάτευαν τις τράπεζες γιατί προστάτευαν το πολιτικό σύστημα το οποίο πολλές φορές εξαπάτησε τις τράπεζες και αυτό αποδείχθηκε ας πούμε χθε όπου το Πασόκ είχε δώσει σε τρία διαφορετικές τράπεζες την ίδια εγγύηση. Αυτό είναι απάτηση. Θεωρείτε είναι ότι απάτη. είναι απάτη, κύριε Σαντορίνι, γιατί από την διάβαζα απάτη. ρωτήθηκε ο εκπρόσωπο τη Αγροτικής και είπε ότι δεν μπορούσαν <χω> να διασταυρώσουν ε, εάν την επιχορήγηση την είχαν υποσχεθεί και αλλού. Ναι, Εσύ, αλλά το είναι απάτη. αυτό στην Πέντα δεν τι έκανε. Το Πασό δεν σε ό,τι αφορά τι τράπεζες λέω. Ξεγελάστηκαν. Όταν υποσχέθηκε, προσέξτε. Δεν λέω ότι είναι απάτη από πλευρά των τραπεζιτών. Είναι απάτη από πλευρά του Πασό. Όταν υπόσχησε κάποιον ότι εγώ το ενέχειρο θα το δώσω μόνο σε σένα. Και την ίδια μέρα πα και το δίνει άλλε δύο τράπεζε. Ένα πάτη. Το Σεπτέμβριο είμαστε υποχρεωμένοι να βγάλουμε πόρισμα. Και πιστέψτε με το πόρισμα θα είναι αρκετά σημαντικό. Και θα έλεγα έτσι και με όρου δημοσιογραφία, αρκετά γαργαλιστικό. Επισημάνω ιδιαίτερα, δε για το Πασόκ, ότι ο νόμος που καταθέσανε πέρυσι δεν έχει καμία από τι προποθέσει που έβαλε η κυρία Γεννηματά. Είναι ίδιο με το νόμο που καταθέτουμε σήμερα. Και ρωτώ, όταν βάζει την υπογραφή σου σε μια πρόταση νόμου και έρχεται μια παρόμοια πρόταση νόμου, έχει δικαίωμα πολιτικά να μην την ψηφίσει. Πού αποδείχνεται αυτή τη στάση του Πασόκου? Ότι είναι η ουρά τη Νέα Δημοκρατία. Ότι φοβούνται ότι δεν θα του ξαναπαίξει ο κύριος Μητσοτάκη. Γιατί το είπε ο κύριος Μητσοτάκη. Όποιο ψηφίσει, μην έρθει να, να συνεργαστεί μαζί μου. Αυτό έχει καταθεί το Πασόκ. Μια ουρά τη Νέα Δημοκρατία. Μια ουρά τη δεξιά, μια ουρά τη συντήρηση. Τη στιγμή που η σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη αλλάζει, τη στιγμή που η σοσιαλδημοκρατία μαζί με την αριστερά αρχίζει να δημιουργεί ένα άλλο ισχυρό πόλο σε όλη την Ευρώπη, το πασίδι μήνυ ουρά της Νέα Δημοκρατία.